Από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής, το λαϊκό τραγούδι είναι αναφεσβήτητα εκείνο που μιλάει πιο πολύ στις ψυχές των Ελλήνων. Ίσως γιατί κρύβει μέσα του την ιστορία του τόπου μας και της ιστορίας των ανθρώπων μέσα στα χρόνια και τις εποχές. Όσο όμως και αν οι εποχές αλλάζουν, η φλόγα του λαϊκού τραγουδιού παραμένει αναμένη από ανθρώπους που κατέθεσαν όλοι τους την τέχνη και όλο τους το έργο με ειλικρίνεια και αγάπη. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά και η τιμή σήμερα να καλωσορίζουμε μία από τις πιο σημαντικές, τις πιο ιστορικές φωνές στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα φίλοι μου καλωσορίζουμε στον LGR και το του ελληνικό τραγούδι την μοναδική Δήμητρα Γαλάνη. Δημήτρα, καλησπέρα, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά Καλησπάλη. Καλησπέρα, με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα για αυτή εδώ την κουβέντα με αφορμή την μεγάλη συναυλία που θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε στις αρχές του Φλεβάρη στις 6, στον Μπάρμπικαν μία κοινή παρουσίαση δική σου με την Ελένη Σελιγοπούλου και τη Γιώτα Νέγκα Ναι, είναι μία σειρά παραστάσεων που κλείνουν επανειγυρικά στο Λονδίνο. Ε, οι αυτοίες πήγανε πάρα πολύ καλά γιατί κατά καιρού ξέρεις, έχουμε ανάγκη μια επιστροφής σε αυτό που λέγεται λαϊκό τραγούδι, αλλά το καθαρό, ξέρεις, γιατί στις τα χρόνια υφίσταται διάφορες αλλαγέ, μεταλλάξει, Αλλά το καθαρό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, έχουμε λοιπόν μια μπάντα από εξαιρετικούς παίκτε, εξαιρετικούς ολίστες και είναι μετακάθαρος ήχο. Και έτσι κάνουμε έτσι, πραγματικά ένα tribute, ας πούμε στο καλό ελληνικό τραγούδι που ξεκινά από το λαϊκό μα τραγούδι και εξελίσσεται μέσα στου έντεχου και όλα αυτά. Έχω μεγάλη χαρά που θα έχουμε να παίξουμε. Δεν συνεχίζω να βγαίνω συχνά από την Ελλάδα. Και δεν συνεχίζω γιατί. δεν θέλω να γίνονται προχειρότητε. Αλλά αυτή τη φορά πραγματικά έξυπνε το κόπο και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε κοντά. Μπορεί να πει κανεί, νομίζω, πω ο Έλληνα βγαίνει από την Ελλάδα, η Ελλάδα όμω ποτέ από τον Έλληνα. Ναι, δεν βγαίνει. Ο ελληνισμός είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή που εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν έχει και σύνορα δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε ένας λαός διασποράς στην ουσία <laughs> κάτι, όλο κάτι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και όλο κάτι μας διώχνει μετά πίσω μας, ξανα, μας ξαναφέρνει πίσω ε, ζούμε πάντα με μια νοσταλγία αλλά πιστεύω ότι αλλάζουν τόσο πολύ και τα πράγματα γύρω μας ενοποιούνται πια όλα με έναν τρόπο και νομίζω ότι μέσα από όλο αυτό θα βγει τελος πάνω κάτι καλό. Τι είναι λοιπόν αυτό που οδηγεί τρει πολύ αγαπημένε φωνέ σε μια κοινή σύμπραξη. Καταρχήν είναι η αλλαγή. Ξέρεις, η μουσική είναι ένα συντροφικό πράγμα. Δεν είναι μια υπόθεση η οποία γίνεται μόνο κατά μόνα. Υπάρχει μια βαθιά εκτίμηση. Βασικά, εγώ και η Ελένη έχουμε μια σχέση με παλιότερη και από το χάραμα. Όποτε εγώ άγγιζα το λαϊκό τραγούδι, το άγγιζα με ανθρώπου που πατάγαν καλά σε αυτό. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι μία από αυτές τι ειναι Μία γυναίκα που είναι στην παράδοση και την ίδια στιγμή είναι ζωντανή και up-date και με, με προτάσεις πραγματικές. Η Ιώτα είναι μία τραγουδίστρια από αυτό που λέμε που έχει σπάσει ο Θεός το καλούπληξες λαϊκές τραγουδίστες, κλασσικές τεσίφωνες, η οποία κάνει τώρα έτσι μία πολύ καλή πορεία. Και οπωσδήποτε το θέμα της ανανέωσης του κόσμου Δυστυχώς που φεύγουν από την Ελλάδα Αλλά μπολιάζουν με τον Ελληνισμό ε, Με καινούριο αίμα Και καινούριους ανθρώπους Και με ακούσματα που φέρνουν από την πατρίδα πιο πρόσφατα Γιατί οι παλιότεροι γενιές ε, Πέρναγαν τα χρόνια Και μένα λίγο πίσω τα πράγματα Τώρα εγώ και εγώ έχω την αίσθηση Ότι έχω πολύ περισσότερα πράγματα Να πω με τον κόσμο Τους Έλληνες που έχουν φύγει Από την Ελλάδα <Τα <κρύσω> τα <μάτια> Κάση στα χέρια, να μπορούν Πώ γίνεται εκείνο πρόγραμμα όταν τρει φωνέ με τόσο πλούσιο ρεπερτόριο συναντιούνται. Υπάρχουν και πράγματα που μένουν πίσω. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πίσω... <laughs> <laughs> <laughs> Δεν κοιτάω εγώ πολύ πίσω, ξέρεις. Κοιτάω από σήμερα και μπρο. Και κάθε συνεργασία είναι και μία... Ας το πούμε ένα μάστερ. <laughs> να το πω έτσι. Δηλαδή είναι κάθε συνεργασία... Ανοίγει πάντα πόρτες και δρόμου Και εδώ είναι ένα τέτοιο... Κάτι τέτοιο. Και εύχομαι να... Μα σε χεδούς να βρισκόμαστε κατά καιρού και να κάνουμε κάτι συνεργασίε, γιατί από εκεί έρχεται κάθε μία έχει την πορεία της και θα μας δείτε και μόνες θα μας δείτε όμως αυτό νομίζω ότι δεν γίνεται εύκολα και είναι μεγάλη παραγωγή νομίζω ότι θα έχει την αντίστοιχη την ανάλογη ανταπόκριση Δημήτρα, αν και το Λαϊκό Τραγούδι είναι μόνο ένα κομμάτι τη πολλήπλευρη καριέρα σου, έχω την αίσθηση πω παραμένει πάντοτε το ισχυρότερο σημείο αναφορά σου. Γιατί πάντα επιστρέφει στο Λαϊκό Τραγούδι, Γιατί είναι, ο... σαν να λέμε, η κεντρική δοκό του τραγουδιού. Όλε οι λαϊκέ μουσικέ παγκόσμια είναι πάντα αυτέ που είναι το σημείο αναφορά μα. Το ίδιο συμβαίνει και στην... σε όλε τι μουσικέ ανθράσκε. Το ροκ έχει σημείο αναφορά. Και η pop έχει σημείο αναφορά στη ροκ και η ροκ έχει αναφορά ταμπλούς και ξέρεις υπάρχει ο Γκτήλαν τώρα βαζεύτηκε με ένα νόμπελ και είχε ας πούμε σαν ε, οδηγό του τον Γούδι Γκάφερ δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι μια συνέχεια πάντα άρα λοιπόν κάθε τόσο ένα κοίταγμα πίσω το οποίο επαναφέρει σε νεότερες γενιές ένα υλικό που ίσως ή δεν το έχουν ακούσει ή δεν το έχουν αντιληφθεί πως λειτουργεί μέσα του. κάθε τόσο λοιπόν αυτοί που το κατέχουν τον πραγματικό ήχο πρέπει να τον επαναφέρουν γιατί είναι σαν να βρίσκεις το κέντρο βάρου, ξέρει. Λε τώρα εδώ και από εδώ, τώρα μπορώ να πετάξω εγώ. Αλλά το κέντρο βάρου είναι αυτό. Και είναι μια παράδοση που περνάει από, το, από την παραδοσιακή μα μουσική ε, στο ρεμπέτικο και από το ρεμπέτικο στο λαϊκό με του μεγάλου αυτού δασκάλου και μετά από το λαϊκό στο έντεχνο. Κάνουμε, το πρόγραμμά μα κάνει αυτή την πορεία. Και είναι ωραίο γιατί είναι σαν να κάνεις ένα rewind α πούμε ε, αλλά που έχει σημασία και σε βοηθάει να πατήσει ακόμα πιο γερά στα πόδια σου με τη συνέχεια. Η παράδοση πάντα είναι ωραία όταν τη χρησιμοποιείς τον παρελθόν σαν μνήμη αν τους καλύζεις δηλαδή και από αυτό να φτιάχνεις το μέλλον γιατί αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει αναφορά στο και μνήμη ιστορική δεν υπάρχει μέλλον. Η σχέση του κόσμου με το λαϊκό τραγούδι Πιστεύει πιστεύεις πως παραμένει η ίδια με άλλες εποχές ή έχει αλλάξει. Ξέρεις ο κόσμος, είναι πως θα του τα δώσει τα πράγματα. Αν του τα δώσει η γίνεται η και ο τρόπος θα εκτονωθεί. Αν του τα δώσει με έναν σεβασμό κβατώντας αξία πραγματική, έτσι άξια θα αντιδράσει. Ο κόσμος πάντα γλεντάει με το καλό τραγούδι και γλεντάει όμορφα. Αυτό λέγεται ψυχαγωγία. Με το φτηνιάρικο τραγούδι και το, αυτό που δεν έχει κανένα περιεχόμενο δηλαδή και καμία αξία στο χρόνο γιατί έτσι κρίνεται και ένα τραγούδι, το πόσο αντέχει το χρόνο. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνεις ας πούμε να και να έρθεις ο τσακίρ, αλλά την άλλη μέρα δεν είσαι ένας άνθρωπος. Έχει λίγο ένα hangover, είσαι κάπως λιγάκι από πολύ ξενύχτη. Ενώ όταν ακούσεις ένα πρόγραμμα που σου ανεβάζει την ψυχή την άλλη μέρα Είσαι λίγο ανεβασμένος και ίσως το κουβαλάς και μια εβδομάδα μετά. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε αυτό που μένει σε γεύση να σου δίνει ένα, μια όφηση έτσι προς τα πάνω. Και μια βαθιά περηφάνεια για αυτό που είναι ο πολιτισμός μας. Πιστεύει ότι είναι αυτό που κάνει ένα τραγούδι μεγάλο. Δεν θα, δε θα είναι δικά μου αυτά τα λόγια. Το έχει χαρακτηρίσει με καταπληκτικό τρόπο ο Μάνο ο Χατζηδάκη, ο μεγάλο μα δάσκαλο. Έλεγε τότε και είχε πάρα πολύ δίκιο ότι καλό τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο άμα του αφαιρέσει του στίχους και προσπαθεί να βάλει μια άλλη μουσική, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ή, ή αν γίνει πάλι, το αφαιρέσει τη μουσική και προσπαθεί να βάλει άλλου τείχου πάλι δεν, είναι, δεν, δεν, δεν, δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι τόσο ένα, ένα πράγμα και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει το καλοτραγούδι και η διαχρονικότητα. Η αντοχή του στον χρόνο. Όπως όλα τα έργα τέχνης αξι... όσο παλιώνουμε είναι τόσο πιο άξια, πιο όμορφα. Οτιδήποτε έχει πραγματική αξία έχει και πάρα, πάρα, πάρα, πάρα πολλές αναγνώσεις διαχρονικά. Όταν είναι κάτι άξιο αυτό είναι νομίζω που καθορίζει την έννοια του καλού τραγουδιού. Δεν το χωρίζω ούτε σε ίδιοι, ούτε σε ότι να κάτι το είναι πιο ξέρω, ποιοτικά ή αυτό. Είναι ένα πράγμα που έχει αγαπηθεί. Είναι, είναι η δική μας ποπ. Κατάλαβες. Καλή ποπ, είναι αντοχής. Μιλώντας λοιπόν για τους μεγάλους απόντες, οι οποίοι είναι πάντοτε παρόντε όπως mm. ο Λοίζο, ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, αυτές οι μεγάλες μορφές. Ακριβώς, φέρνάνε όλοι αυτοί μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Πώς πιστεύεις πώς τα διάβαζαν αυτή την εποχή αυτοί οι άνθρωποι. Κοινωνικοπολιτικά λίγο νομίζω με την ίδια έκπληξη που και εμεί που είμαστε ζώντες που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εξελίσσεις που δεν είναι ευχάριστες παγκόσμια αλλά με τη βαθιά πίστηση, ξέρω καλλιτέχνη. Δεν έχει χρόνο, Μιχάλη. Συνεχώς αυτό που τον κάνει να είναι σημαντικός είναι ότι κάθε φορά είναι μέσα στα πράγματα γιατί ο ίδιος το αισθάνεται. Αναπνέει με τον κόσμο μαζί. Δεν είναι μια κομμένη κεφαλή που βλέπει και νιώθει διαφορετικά από ό,τι νιώθει και ο υπόλοιπο κόσμος. Νομίζω λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα το αντιμετωπίζαν όπως αντιμετωπίζουμε όλοι μας με δημιουργικότητα και με ελπίδα για τα πράγματα, για, για όλου μα, Κανεί σήμερα δεν περνάει καλά. ή τέλο πάντων αυτό που εννοούσαμε καλά πριν από χρόνια. Όλοι περνάμε δύσκολα, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ο το άνθρωπο εξελίσσεται και μέσα από τα άσχημα. Έτσι, αν μπορεί και κάνει ένα zoom out και βλέπει την εξέλιξη του ανθρώπου, ε, υπάρχουν και πάρα πολλέ σκοτεινέ περίοδοι, υπάρχουν όμω και φωτεινέ πολύ. Εμείς η γενιά, δικά μου τουλάχιστον, που εζήσαμε και όλο αυτό το φως που έβγαζε η δεκαετία του 60, εμπασένεται λίγο σκούρα τα πράγματα, αλλά έχω την αισθήσει ότι εσείς οι νεότεροι άνθρωποι, ε, μπαίνοντα με καινούρια εργαλειοθήκη, <χει> να επιτραπεί ο όρος, καινούργια αντιμετώπιση, συμβαίνουν πράγματα όλο αυτό μέσω του διαδικτύου, όλη αυτή η ενοποίηση που έχει γίνει, αυτή είναι η καλή μορφή της παγκοσμιοποίησης όπως και στη μουσική η ανταλλαγή που γίνεται, μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον με άλλη διάσταση, θετικά δηλαδή. Απλά θέλει να προσαρμοζόμαστε. Νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος σήμερα πρέπει να είναι εύκολα να προσαρμόζεται εύκολα και να ξαναβάζει μπροστά τις μηχανές. Έτσι πέρασαν όλα όσα πέρασαν στην ανθρωπότητα. Δήμητρα, εσύ στα 16 σου έκανες ένα ξεκίνημα στην ε, δισκογραφία με πρώτο ρεπερτόριο τραγούδια του Δήμου Μούτσι. Ναι. Άρα αυτό που και συζητάμε... Του γάτσου, και του Γκάτσου. ναι βεβαίως. Αυτό που συζητάμε λοιπόν εμένα μου φαίνεται σαν να είναι ένα δώρο που πήρες κάποτε και θέλεις ναι. να το επιστρέψεις. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Πολύ χαίρομαι που το αντιλαμβάνεσαι ε, χωρίς να χρειάζεται να σου το πω. Είναι ακριβώς αυτό. Έτσι όπω ξεκίνησα, θέλω και να τελειώσω αυτήν την πορεία, δίνοντα πίσω ό,τι μου προσφέρθηκε. Διότι αυτά είναι χαρίσματα, μεγάλα. Και όποιο αφελής πιστεύει την ειδικά του, για να τα κρατήσει μόνο για τον εαυτό του, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω αφελής. Πρέπει να το δώσει πίσω με την ίδια γενναιοδορία που σου προσφέρθηκε. Και εγώ του έπραξα αυτό το πράγμα και πρέπει προχωρώντα και φεύγοντα από αυτή τη σκηνή, γιατί θα έρθει η στιγμή του καφείου, ε, να αφήσω αυτό που έμαθα. Την ίδια γεννοδορία και την ίδια ανοιχτωσιά, έτσι να το πω. Αυτοί λοιπόν η μύθοι στο ελληνικό τραγούδι σου δώσανε κάποια σημαντικά τραγούδια για ξεκίνημα. Πέρα όμως από τα τραγούδια, τι βάλανε αυτοί οι άνθρωποι στη ψυχή σου. Τη σοφία τους. Γιατί μιλάμε τώρα για μεγάλες προσωπικότητες, Το γεγονό ότι εγώ μέσω του Δήμου του μούτσι και τον ήχο του Γκάτσου Είμαι σε θέση 17 χρονών να κάθομαι δίπλα στον Χατζηδάκη, στον Κάτσο και παραδίπλα ο Ελίτης και να ακούω τις συζητήσεις τους στο ΦΛΟΚΑ, στην Αθήνα όπου από τα αστεία τους μέχρι σοβαρές συζητήσει που αφορούσαν την τέχνη ή την uh, πολιτική ή την uh, κοινωνία εγώ γέμισα, ήταν, γέμισα περνάω πανεπιστήμια. πανεπιστήμια και μετά προχώρησα με τις σχέσει μου με τον Τσιτσάνι, έγραψε ο στα Σαούδια με ένα άλλο σχολείο εκεί. Μετά η σχέση με τον Γιάννη Σπανό, τον Γιώργο το Χατζινάσιο, άλλο σχολείο από εκεί. Ε, μετά η σχέση μου με τον Μανοτολοίζο. Δηλαδή, κάθε ήταν σαν να περνάω πτυχία, να παίρνω πτυχία, πτυχία, πτυχία, πτυχία. Τα οποία βέβαια δεν τα έφηνα νεκρά σαν έναν τείχο, ξέρει, σαν παράσημα, αλλά τα εκμεταλλευόμουν στο έπακρο και έμπαινα με καινούργια γνώση στα πράγματα, την έδινα πίσω, ξανά έπαιρνα καινούργια. Αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Και όσο γίνεται και είναι μια πηγή που βγάζει, εγώ θα το κάνω. όταν ένας νέος άνθρωπος σου φέρνει τα τραγούδια του. Ποια είναι η συμβουλή που έχεις να του δώσεις. Να συνεχίζει με την ίδια πίστη αυτό που αγαπάει να κάνει, να περάσει όλες τις ειρήνες που έχει αυτή η διαδρομή, γιατί έχει πολλές ειρήνες που μπορεί να σε παρασύρουν πολύ εύκολα στις ευκολίες και να, να φτάσει σε αυτό που έχει ονειρευτεί. Εγώ είμαι από του ανθρώπου που έχω καταφέρει, και το λέω με, με απόλυτη συνείδηση του τι λέω, τα όνειρά μου να τα κάνω πραγματικότητα. Να έχω και για δουλειά μου κάτι που λατρεύω. Και μουσική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις. Γιατί πιστεύω και ότι αυτός είναι και ο δρόμος για να πετύχεις. Να έχεις πίστη και πάθος για αυτό που κάνεις. Και να μην στέκεσαι ποτέ στις δάφνες που σου έχει δώσει η επιτυχία. Να προχωράς, να να δοκιμάζει, να ξαναγίνει δηλαδή μαθητής, να σπουδάζει συνέχεια. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι 45 χρόνια σπουδάστρια και εξακολουθώ να σπουδάζω, γιατί παίρνω από τον κάθε άνθρωπο, είτε είναι μεγαλύτερος είτε είναι νεότερος, εξακολουθώ να παίρνω στοιχεία και να εμπλουτίζω αυτόν τον κόσμο της πληροφορίας, το οποίο για μένα είναι απόλυτη ανάγκη. Ο μέσα, όταν κάνει κάτι που αγαπάει, δεν πρέπει να χάνει ποτέ την αφορτητά του. Πρέπει πάντα να είναι σαν μωρό παιδί στο καινούριο. Να είναι άφοβος. Και γενικότερα με το μια συμβουλή και καλλιτέχνη είστε οποιαδήποτε άλλη τέχνικα είναι ένας άνθρωπος. Να αφήσουμε πίσω τους φόβους. Η ζωή σήμερα υπάρχει ένα, μια τάση ενό κατεστημένου που να σε αναγκάσει να μπει στην διαδικασία του φόβου. Ο νέος άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα να δοκιμάζει και να δοκιμάζεται και έτσι προχωράει ζωή Μέσα από την πορεία σου έχω νιώσει πολλές φορές την ανάγκη σου να βρίσκεσαι πάντα κοντά σε νέα παιδιά που προσπαθούν να κάνουν ένα ξεκίνημα Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, Σε ευχαριστώ που ξέρεις είναι, είναι πολύ σημαντικό να εκπέμπεις ένα σήμα το οποίο δεν το κραυγάζεις το φέρεις πάντα με την υπομονή ότι θα φτάσει κάπου και την σιγουριά, την ελπίδα. Όταν λοιπόν φτάνει, καλή ώρα σα και τώρα που μιλάμε, είσαι πραγματικά αισθάνεσαι ολοκληρωμένο. Άρα λοιπόν αυτό που μου λες με γεμίζει ευτυχία. Γιατί υποτείτε, μου δίνει την αυτή ότι έχω, κατα... έχω κάνει καλά αυτό που πιστεύω. Με επιβεβαιώνει δηλαδή. Το έχεις κάνει σίγουρα με ειλικρίνεια. Και νομίζω ότι η ειλικρίνεια πάντοτε περνάει μέσα από το έργο του ανθρώπου. Αυτό είναι, είναι ακριβώς. Έτσι. Σου στρέφονται λοιπόν στη συναυλία σας στο Πάρπικαν με την Ελένη Τσελιοπούλου και την Γιώτα Νέγκα στις 6 του Φλεβάρι, ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε μέσα από αυτή την συνάντηση. Έχει καταρχήν την, το σεβασμό και την α, βαθιά υπόκληση στον πολιτισμό μας. Επίσης βάζει φως σε μια παρεξήγηση που έχει συμβεί, σε σχέση με το τι είμαστε εμείς οι Έλληνες, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε, ποστεί, έχουμε λιδωρηθεί με, με το χειρότερο τρόπο. Ε, είμαι πολύ περήφανη για το λαό μου και για τον πολιτισμό μου και λυπάμαι όταν στην ανάγκη του ένα σύστημα να επιβιώσει, χρησιμοποιεί τις αδυναμίες μου, γιατί όλοι οι λαοί έχουν αδυναμίε, για να, να δημιουργήσει μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσοι το κάνουν θα μετανιώσουν πάλι κάποια στιγμή. Διότι θα δούνε ότι ο λαός μου και η χώρα μου χρησιμοποιηθήκαν με χειρότερο τρόπο σαν πειραματόζωα για μια άποψη νέα τάξης πραγμάτων και διακυβέρνησης η οποία δεν θα τους βγήσε καλό. Γιατί απέχει για μακράν από αυτό που λέγεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι μία... Μηχανή παραγωγή πλούτου. Ο άνθρωπο είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπο. Ο άνθρωπο δεν είναι νούμερα. Έχει να κάνει με τα νούμερα, αλλά δεν είναι νούμερα. Έχουμε ξεφύγει λίγο. Έχουμε χάσει την πραγματική μα επαφή με τι ανάγκε μα. Πιστεύω ότι θα το περάσουμε και αυτό το τούνελ. Έχει περάσει ο άνθρωπο πάρα πολλά στάδια σκοτεινιά. Αυτό όμω που έμεινε ήταν τα ανθρώπινα έργα. Δεν ήταν ούτε η πολιτικοί που παίζαν παιχνίδια στι πλάγε των λαών. Ούτε τα συστήματα που παίρνουν παιχνίδια στην πράξη των λαών. Τα έργα των ανθρώπων μένουν και η μνήμη. Είναι πολύς ο κόσμος πάντος που ήδη είναι υπομονή να έρθει αυτή η μέρα. Το μαθαίνω κι εγώ και έχω χαρεί πάρα πολύ ότι υπάρχει έτσι μια γλυκιά αναμονή. Κάνε τρεις ώρες υπέροχε. Πραγματικά δηλαδή θα χρειαστηθούν πάρα πολύ. Αυτό είναι σίγουρο. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας Εγώ κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ για την υπέροχη κουβέντα και για αυτά που έχεις πιστέψει για μένα και που ακούω να μου τα και με κάνεις να νιώθω πολύ περήφανη. Εγώ σε ευχαριστώ που όλα αυτά τα χρόνια με κάνεις και τα διαστάνομαι μέσα από τη δουλειά καλά. σου, μέσα από την εντυμότητα, την καθαρότητα και την αξία. Να είσαι καλά αγάπη μου γλυκιά και θα τα πούμε... Εκεί. Θα τα πούμε από το ποτέ. Βράδυ. Εκεί το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δίμητρα, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Σε περιμένουμε με ανυπομονησία. Και Κι εγώ! <ΣΣ>